16 Δευτέρου 2003 Ομιλία του Πατρός Ιωάννης στον Άγιο Κωνσταντίνο της Αγιάς Με θέμα ευσέβεια και ευσεβισμός Από σήμερα αγαπητοί εγχριστώ αδελφοί Αρχίζει μια περίοδος του εκκλησιαστικού έτους Που λέγεται Τριώδιο Είναι μια περίοδος προετοιμασίας Προκειμένου για να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα είναι η πιο ευλογημένη περίοδος του έτους μας υπενθυμίζει τη μετάνοια, την προσευχή, την περισυλλογή δημιουργεί στις ψυχές μας κατάνοιξη και ταπείνωση γι' αυτό ακριβώς σήμερα διαβάστηκε και η γνωστή παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου που είναι τόσο σύντομη αλλά και τόσο βαρισίμαντη άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν ο Ισφαρισαίο και ο έτερος τελώνης δεν είναι τυχαίο δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός για να εκφράσει την αντίθεση μεταξύ του φαρισαίου και του τελώνη τους παρουσιάζει την ώρα της προσευχής γιατί η προσευχή αδελφοί είναι το πιο ευαίσθητο βαρόμετρο που δείχνει με ακρίβεια τον χαρακτήρα του ανθρώπου, την αρετή του, την πνευματική κατάστασή του όλο τον εσωτερικό κόσμο. Ο Φαρισαίος με τον τρόπο που προσεύχεται δείχνει πως ζούσε μια αδιεστραμένη πνευματική κατάσταση. Ο Τελώνης με την προσευχή, ο Θεός ηλά στη Τίμη, το αμαρτωλό, δείχνει την πνευματική υγεία γι' αυτό και έφυγε για το σπίτι του συμφιλειωμένος με το Θεό όσο κανείς επιδιώκει μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του τόσο και απομακρύνεται από τη λύτρωση ενώ όσο κανείς μαστιγώνει τον εαυτό του όσο τον θεωρεί ανάξιο του Θείου Ελέους τόσο γίνεται δέκτης της Θείας Χάριτος πάντοτε αδελφοί ο φαρισαϊσμός αποθεί τη Θεία Χάρη Γιατί, Γιατί είναι μια όπως τα λέγαμε σήμερα ευσεβιστική κατάσταση Αυτή την κατάσταση μας θυμίζει σήμερα ο σημερινός φαρισαίος Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι άλλο πράγμα είναι ο ευσεβής και άλλο ο ευσεβιστής Άλλο πράγμα είναι η και άλλο ο ευσεβισμός λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα για να εκφράσουμε τον Φαρισαίο έτσι. Θα επιτρέψετε λίγα λόγια να πούμε στην αγάπη σας πάνω σε αυτή τη διάκριση. Η ευσέβεια δεν είναι μια τυπική εξωτερική εκδήλωση αλλά η ένωσή μα με τον Χριστό και μέσω του Χριστού με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει, ταυτίζει το μυστήριο της ευσεβίας με την ενανθρώπιση του Χριστού και τι λέει, «Μέγα αισθήτο της ευσεβίας μυστήριων Θεός εφανερώθη εν σαρκί. Η ευσεβία δηλαδή δεν είναι μια ανθρώπινη εκδήλωση, δεν είναι μια ανθρώπινη ενέργεια, αλλά είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Τα έργα και οι αρετές δηλαδή του ευσεβούς είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος αποτέλεσμα της ενός του με τον Χριστό Αντίθετα, τα έργα και οι αρετές του ευσεβιστή όπως λέμε, του Φαρισαίου δεν είναι καρπός της εν Χριστό ζωής δεν γίνονται μέσα στο κλίμα της μετανοίας αλλά είναι έργα ανθρώπινα που γίνονται προς το Θεαθήνη της ανθρώπης στον ευσεβιστή δηλαδή στο Φαρισαίο όλες οι πράξεις είναι ανθρώπινες ενώ στον εψεβή άνθρωπο όλες οι πράξεις είναι θέα ανθρώπινες. Μετά από αυτή τη διάκριση αγαπητοί αδελφοί γίνεται φανερό σε όλους μας ότι τα έργα αυτά καθε αυτά δεν δικαιώνουν ποτέ τον άνθρωπο γιατί καλές πράξεις μπορεί να κάνουν και άνθρωποι και κάνουν που είναι εκτός εκκλησίας χωρίς όμως να εξασφαλίζουν τη σωτηρία. Όσες καλές πράξεις δεν γίνονται μέσα στο κλίμα της μετανοίας, αλλά με το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως, τόσο περισσότερο χωρίζουν τον άνθρωπο από το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριο ο Παλαμάς θα πει, «Του Θεού μη ενεργούντος εν ημήν παν το παριμόν γενόμενον αμαρτία». Μπορεί κάποιος να κάνει ελεημοσύνες, Μπορεί κάποιος να έχει εγκράτεια μεγάλη Αλλά επειδή δεν έχει ταπείνωση Και δεν συνδέεται με την Εκκλησία Είναι χωρισμένος από το Θεό Και συνεπώς όλη η ζωή του έστω και αν είναι εγκρατής Είναι αμαρτωλή Τα καλά έργα επομένως αυτά καθεαυτά Ούτε δικαιώνουν αλλά ούτε και καταδικάζουν τον άνθρωπο Η δικαίωση και η καταδίκη ρυθμίζεται από την σχέση του ανθρώπου με το Θεάνθρωπο Χριστό. Και ας πάρω με ως παράδειγμα τους δύο λιστές πάνω στον Γκολγοθά. Ο ένας σώθηκε όχι για τα καλά του έργα αφού ήταν εγκληματίας αλλά γιατί ομολόγησε το Χριστό. Και ο άλλος καταδικάστηκε όχι για τα εγκληματικά του έργα αφού δεν ήταν χειρότερος από τον άλλον αλλά γιατί βλαστήμησε τον Χριστό. Άρα τη σωτηρία μας αγαπητοί ρυθμίζει πάντα η σχέση που έχουμε με τον Χριστό, με την Αγία Εκκλησία Του, με το σώμα Του δηλαδή. Αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί, ορθόδοξοι και ευσεβείς είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν την εσωτερική ζωή της Εκκλησίας μας και σαν τον τελώνει ζητούν το έλεος του Θεού. Είναι εκείνοι που έφτασαν στη μεγάλη αρετή της αυτομεμψίας ή όπως θα πει ο μέγα Βασίλειος της πρωτολογίας το να λέμε δηλαδή πάντα εμείς τον πρώτο λόγο εναντίον του εαυτού μας η αυτομεμψία το να μεμφόμαστε δηλαδή εμείς πρώτοι τον εαυτό μας είναι η αφανής προκοπή κατά τους Αγίους Πατέρες σημαντικότατο στοιχείο του Ορθοδόξου ίθους αυτή η αρετή δεν αφήνει Περιθώρια, να δημιουργηθεί μέσα μας το άγχος και όλα τα άλλα ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία μας μιλάει σήμερα η σύγχρονη ψυχολογία. Αντίθετα, οι ευσεβιστές, οι φαρισαίοι δεν μιλάνε ποτέ για αυτομεμψία. Διακρίνονται για το υπερφύαλο και φαρισαϊκό τους πνεύμα και όλη η προσπάθεια που κάνουν στη ζωή τους είναι όχι πώ θα σώσουν τον εαυτό τους, αλλά πώ θα σώσουν τους άλλους. Όμως η Εκκλησία μας με τα τροπάρια της μας μιλάει για έλεος, για μετάνοια, για ταπείνωση. Φαρισαίου φύγομεν η και τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναυμής. Έτσι αρχίζει η περίοδος του Τριοδίου με μια προσευχή για ταπείνωση που είναι η αρχή της μετανίας. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στις πύλες της μετανίας και ψάλουμε της μετανίας άνοιξων μυπύλας ζωοδότα. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναών των Άγιών σου, ναών φέρων του σώματο όλων εσπηλωμένων. Αλοσυκτήρμον κάθαρων εσπλάχνος σου ελέγει. Αμήν.